Κεφάλων δέλτα στίχη ένας έως ένδεκα. Ένα. Και ύστερον από αυτά, είδον, και η δούθυρα ανοιχτή στον ουρανόν και η φωνή που πρωτύτερα ήκουσα σαν σάλπικα να ομιλεί μαζί μου, είπε. Ανέβα εδώ και θα σου δείξω εκείνα που σύμφωνα με το θείο σχέδιο πρέπει να γίνουν κατά το μέλλον. 2. Και αμέσω με κατέλαβεν έκστασης και με τα σανωτέρας της ψυχής μου δυνάμεις, φωτιζωμένα από το πνεύμα του Θεού, ανέβηνε στον ουρανόν. Και η ένας θρόνος μέσα στον ουρανόν και πάνω στον θρόνον, εκάθητο Θεός. 3. Έφερνετο στα μάτια λαμπρό, στον πριλάντι και κόκκινο, στον πολύτιμον λίθον, που ευρίσκεται στα πετρώματα των Σάρδεων, αστράπτη δηλαδή λαμπρά η αιγιώτης και το φως του και είναι φωτιά η εκδίκηση της δικαιοσύνης του. Συγχρόνως όμως το ερηνικό σύμβολο της ήριδος, το ουράνιον τόξον δηλαδή ή το τριγύρω από τον θρόνον, ο οποίο έλαμπε στα μάτια σαν να είτο φτιαγμένος από 4. Και τριγύρω από τον θρόνο ήσαν 24 άλλοι θρόνη. Και στους θρόνους αυτούς να ακάθυνται οι 24 πρεσβύτεροι που αντιπροσωπεύουν την εν ουρανίστρια αμβεύουσαν εκκλησίαν, με λευκά ενδύματα σύμβολα της αγιότητος και αγνότητός των. Και είχαν στεφάνια χρυσά εσάς κεφαλάς, σύμβολα της νίκης των και του ενδόξου θριάμβου των. 5. Και από των θρόνων βγαίνουν αστραπέ και φωνέ και βροντέ που εξαγγέλουν το απλησία των μεγαλείων του Παντοκράτορου θεού και τα λαμπάδε πύρινε είναι υπάρχουν μπροσού των θρόνων, οι ε οποίοι είναι το σύνολο των χαρισμάτων του πνεύματο του Θεού, τα οποία διαρκώ ενεργούν, χωρί ποτέ να εξαντλούνται. 6. Και μπροσού των θρόνων, ήτω σαν θάλασσα η Αλήνιο, μία προσκρίσταλλων που εικονίζει ότι ολόκληρο η κτήση είναι διαφανή και διακρίνεται καθαρά από το παντέφορον όμα του Θεού. Και στο μέσο του θρόνου και τριγύρω από αυτόν. Τέσσερα ζωντανά πλάσματα του Θεού γεμάτα μάτια απ' και απ' πίσω. 7. Αυτά είναι τα αγγελικά και εκτελεστικά όργανα των θείων βουλών, με τα οποία ο Θεός φανερώνει τη δύναμή του και κυβερνά την αρατήν φύση και δημιουργία του. Και το πρώτον ζώο νομιάζει προσλέοντα, και το δεύτερον ζώο είναι όμοιον προς μόσχον, και το τρίτον ζώο έχει το πρόσωπον σαν πρόσωπον ανθρώπου, και το τέταρτον ζώο είναι όμοιον προσαετών που πετά. Οκτώ. Και τα τέσσερα ζώα που καθένα από αυτά έχουν από έξι πτερά, σύμβολα της ευκηνησίας των προσεκτέλεση των θείων βουλών, είναι τριγύρω και από μέσα γεμάτα από μάτια, για να βλέπουν κάθε τι και για είναι έτσι κατάλληλα όργανα του παγγρόνς του Θεού. Και δεν σταματούν, ούτε διακόπτουν ποτέ νύκτα και ημέραν από το να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Πατοκράτορ, που ήσουν αιδίος και υπάρχεις από τον εαυτό σου, χωρίς να εξαρτάται η υπαρξή σου από κανέναν άλλον και θα είσαι και στο μέλλον νεώνιος και ατελεύτητος. 9. Και όταν τα ζώα δώσουν δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις που κάθεται στον θρόνον και ζει στους αιώνας των αιώνων, 10. Θα πέσουν τότε οι 24 πρεσβύτεροι εμπρό στον καθήμενον επί του θρόνου και θα προσκυνήσουν τον ζώντα εις τους αιώνα των αιώνων και θα ρίψουν τους στεφάνους των εμπρό των θρόνων λέγοντες 11. Άξιος είσαι εσύ ο Κύριος και Θεός μας να λάβεις όλη τη δόξαν και την τιμήν και την δύναμην διότι εσύ έκτισε τα πάντα και διότι το ή θέλησες εκτίστησαν από σε και υπάρχουν.